παπάδες να πούμε όταν γίνεται πόλεμος ο Χίτλερ να πούμε δεν έγραφε πάνω με τη δύναμη του Θεού, γράφανε κάτι τη της του. τους. Ε, καλά και το δολάριο πάνω γράφει in God we trust. <συσχύ> Αυτό δεν είναι ισχυρό όπλο τι πάει να πει. Οι δικοί μας δεν ευλογάνε όπλα οι δικοί μας να ορκίσουν καμιά χούντα κανένα βλέπε άνθιμος. <συσχύ>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 και χμπούρμπερι στου προνόψυχου ιεράρχε.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 Όχι, όχι μνημόνιο, άστατα προγράμματα. Τι είναι μνημόνιο Α, για πε. Τα άστατα προγράμματα γιατί το λέει κανένα κοιτζή, το λέει κανένα γιατί να αφήσω το πρόγραμμα. Πρόγραμμα θα το λέμε, πρόγραμμα λέγεται πια. Όχι, να μην το λε πρόγραμμα, να το λέμε μνημόνιο. Γιατί θα... να το λέμε μνημόνιο, παιδί μου. Ωραία, πε μου, τι είναι το πρόγραμμα, χαρά μου, πε. Το πρόγραμμα είναι αυτό που μα τη ζωή και καλά μας κάνει, πούμε. Όχι, το είναι μισθών, 10 Πέντε όμω που πήγαμε στι εκλογέ με την μνημονιά να στη Μούρη, ξέραμε πάρα πολύ καλά την. είναι. Άρα το θε, παιδί μου. Όποιο τώρα κόβει το χέρι του, Τα μου γιατί τον μπέρδεψε ο Τσίπρα και είναι λαοπλάνο και είναι πολιτικό αλήτη κτλ. που λέει ο Θήμιο. Που δεν είναι. Γιατί με μνημόνιο δεν πήγε στι εκλογέ. Τι δεύτερε. Το συγκεκριμένο μνημόνιο δεν πήγε στι εκλογέ. Ναι, απλά με σκίσιμο μνημόνιο. Αλλά τώρα σπαν μνημόνιο, ναι. Α το πούμε μνημόνιο. Δεν πήγε καθόλου με σκίσιμο μνημονιο στι εκλογέ αυτέ εδώ. Πήγε με τη μνημονι Μα είπε μόνο ότι θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ καλύτερα. Α, αυτό ο καθένα εντάξει. Δεν μπορώ ίσον. να καταλάβω τώρα αν θα πρέπει να συλληπιθώ ή όχι. Okay. Δεν, και τι να με ελληπιθεί. Γιατί τώρα, για ευνόητου λόγου. Για ευνόητου λόγου να μην με ελληπιθεί, Μαντάρ, ήμουν yeah. ελληπιτή στι άλλε αγάδε που σε παίρνουν τηλέφωνο. Άρα mm. να καταλήξουμε ότι είσαι αγαπημένη. Όχι, αγάπητη είμαι και εγώ, άρεσε να πάνε. Yeah. Δεν του κάθομαι με τίποτα. Τούτο εγώ θα του κάθομαι. Και μόνο που είναι σειριζέο. Είχα μια οι πόντιοι, εμείς οι πόντιοι, είμαστανε Έλληνες, δύο χιλιάδες χρόνια είμαστε πάνω εκεί, με το μοιάσαμε. Γιατί είναι η Συμασίκα, τι λέει ο καθένας τώρα. Ε, πες την ότι είμαστε Έλληνες καρινόλα, πήγαμε και πεςαμε από το μου. Τα κατάλαβα. Λέ, Εγώ είμαι ένα. Το ξέρω. Να σου πω. Έλα. Ο Λεβόντι είναι αριστερό. Και αυτή την ώρα αριστερό κόμμα είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Όπω μπαίνουμε ή όπω μπαίνουμε. Όπω <συλίδι> Επειδή είσαι και ακριβώ. Πώ το είπε <συλίδι> ο Μάικα ο Τσακαλώτο. Ακριβώ τι είπε. Θόρυτο. <συλίδι> δεν είπε θόρυτο. Το Μάικα. Κάπω αλλιώ το. Τσίκαμε νύξει ακριβώ θόρυβο. Εδώ δεν ξέρουμε εμεί τι ακούμε. Σωστά. Σε ακριβώ θόρυβο. Να σου πω. Ο Λεβόντι σε δύο μήνε από το μνημόνιο. Ο Καρατζαφέρε σε δύο χρόνια. Και μα και με μια μάικα τη τσίπρα θα μα έργαζα αμέσω. Αλικάριμο, μου, Να σου πω κάτι. Έλα. Είμαι ένα φτωχό πατήρη. Να ψηφίσει Είς... σταυρό το δωράκι. Πάρε μια φέτα στο χέρι να σε βρει ο Σταύρο. Να στηρίζει ποτάμι, μπα και σωθεί και γίνει κάτι. Παίρνω φέτα, σακίδιο. Πάω σε όλο τον κόσμο. Το παίζω μετανάτη και επενδύω, φίλε. Και γυρίζω μάγκα. Αν μπορείτε την Τετάρτη τη Ελεοπτική. Τετάρτη δεν έχει τηλεοπτική, Ελεοπτική. Αν τη βάλετε τότε. Γιατί σήμερα θέλω να δω δύο ρήτορε. Ποιοι, ποιοι ρήτορε. Τσίπρα, Μητσοτάκη και μια βουλή όμορφη. Όχι όπω το είχαμε τυπεί, όπω την έχει καταντήσει η ζωή η Κωνσταντοπούλου. Σήμερα θα είναι πολύ ωραίο αν έχει παιδιά. Καλά είπαμε να λέμε, αλλά και εσύ το παράκανε. Έχει παιδιά νηψιά. Απόλα έχω. Μου λέγε ένα καθηγητή μου να ακούω σοβαρού πολιτικού για να γράφω καλέ εκθέσει. Να βάλει τα παιδιά στα νήψια σου να ακούσουν σήμερα δύο ρήτορε φοβερού. Και μια βουλή όχι χαμετυπή, όπω την έχει Τώρα αυτή έμεση στηρίξη τη ζωή, σε... στη ζωή, ζωή τέλο πάντων. Με το Βούτσι και ναι. ο, προ πρόεδρος, ο μια έγκλη στη βουλή. Τι παιδί. Που αυτό το τσακλοκούδινο η ζωή Κωνσταντοπούλου την πήρε την έγκλη τη Βουλής Εδώ γι' αυτό μακριά από ρε, να δούρου, ζωή Καλά μακριά από τσακλοκούδινα δεν το έχουμε. Δηλαδή, εμείς όσο πιο σακλοκούδενο, τόσο πιο κοντά πάμε. Έλα μου, μου Σήμερα, βάλει και, βέβαια βέβαια. again Λοιπόν, <Τοποίημα> να σου πω, είπανε στην Ιδωμένη, βρήκαν πατήτη δάλφα σε ένα κρούσμα. Τώρα αυτό είναι, έχει περάσει μέρε, αλλά επειδή είδα τώρα κάτι θέλω να το πω. Ψάξε λίγο και βγάλε μια μελέτη που έχουν κάνει έρευνα στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα που δεν πλησιάζει κανεί. Δεν μιλάω για την πλατεία Αμερική που τα ρίχνουν ότι όπου υπάρχει ασθένεια τέτοιου είδου και χολέρε και τύφοι είναι επειδή πάνε και, και οι πρόσφυγε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 Ποια κατάρα κουβαλάς και από τον ένα λαοπλάνο στον άλλο κουμπά. Φαγκανάκι, είναι αυτό μου Λοιπόν, άχτα που μου σε θυμάμαι, μα έλεγε Αγαπητά μου εγγονάκια, αν το πορνίγο δεν τραβά τι πόρνε να πετάξετε και όχι τα κρεβάτια. «Εμείς κρατάμε τις πόρνε. Σκοτώθηκε στην ώρα τη δουλειά, είχε εργατικό ατύχημα. Χτε <χωθες> λέει ο Άριος Πάγο με πρόσφατη αποφασή του. Ναι, ξέρω, θα, θα πληρώσουμε θα... τον εργοδότη και πολύ καλά κάνει. Και μάλιστα ναι, ο εργοδότη σου μπορεί να, ζητ... να σου ζητήσει αποζημίωση. Μα δεν είναι λογικό <συμίξε> το κρεμάς <συμίξε> τον άνθρωπο θα ξαφνικά επιδείσει απρόσωπου μαλακά. Πού θα βρει ο άλλο να εκμεταλλεύεται άλλο να μην τον πληρώνει κανένα δίμηνο και να του δίνει